Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στους 101,5 ε, Για την ώρα 101,5 Περίμενε Περιμένουμε Αν θα είναι στους 101,5 Ή θα είναι Ή αν θα είναι περατλάκα. Καταλαβαίνετε και πέρα, πέρα, πέρα τι σημαίνει περατλάκα; τλάκα Αρχαία αυτά Κυρίες μου και κύριοι Είσαστε στο Ράδι Βάρτα Είναι η εκπομπή στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρο, εσείς είστε εσείς και αν θέλετε στο 2681 2681 4060 μπορείτε να μας κάνετε την οποιαδήποτε παρατήρηση θέλετε και να μας πείτε και αυτά τα έξυπνα που μας λέτε. Πολλές ευχαριστίες και καλημέρες στους σταθμού που αναμεταδίδουν στην Κοζάνη, στην Κύπρο και όπου αλλού στον Νίκο τον Αμάραντο στον Κώστα του Γκιόνι πολλέ καλημέρες στους φίλους που ακούνε από αέρος αέρος αλλά και αυτούς που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου Πολλές καλημέρες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Αστραλία, στη... Γεια σου ρε Βασίλη, γεια σου Γιώργη από την Εμέα Γεια σας παιδιά Γεια σας και χαρά σας Και να σκάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σας Πώς το παράφρασα Κυρίες μου γύρι! Εδώ είμαστε λοιπόν, θα είμαστε καμιά ωρίτσα... Λοιπόν, πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή, να φτάσει λέμε κάποια στιγμή που η πλειοψηφία α, αυτού του λαού να ακούει τι λένε οι κυβερνώντες ή τι υπόσχονται προεκλογικά ή τι λένε μετεκλογικά. Πρέπει να ακούει. Υπάρχει μια εκτρίμιο ψηφία η τι υποσχονται προεκλογικα η τι λενε μετεκλογικα πρεπει να ακουει υπαρχει μια εκτριμιο η οποια τα ακούει, αλλά τι να κάνει. Πρέπει να υπάρξει μια πλειοψηφία. Μία, μια, μάλλον μια μια μερίδα τουλάχιστον να ακούει, τι λένε, ρε παιδί μου, τι λένε. Για παράδειγμα, γιατί ξεκινάω έτσι, τον κύριο Βαρουφάκη το γνωρίζετε όλοι, ποιο δεν το γνωρίζει πια σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι περισσότερο, ε, περισσότεροι γνωρίζουν το Βαρουφάκη από το Λορέτ Μαβίλη ε, ε, Νομίζω ότι περισσότερο, τον κολοκοτρώνει όχι γιατί εντάξει ήταν και τέτοιο. Αλλά μπορώ να σα το πω, να σα πω και άλλα ονόματα τα οποία προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο, το, το βαροφάκι το γνωρίζει πια και η τελευταία μπότσικα της Βαλαόρα. Όμω, κυρία μου και κυρία μου, αυτό το άτομο, αυτό το δίποδο, ε, υποτίθεται ότι είναι αριστερός πάνω απ' όλα, αφού ξελέγει με την αριστερά και η διακυβέρνηση, είναι και, πώς το λένε, και καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτός ο τύπος διδάσκει ε, αυριανού επιστήμονε. Έδωσε μία συνέντευξη στο Bloomberg και είπε επιλέξει. Προσέξτε, σα παρακαλώ πολύ, θέλω να με προσέξετε και μετά να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Αυτό που θέλουν οι Έλληνες είναι, δεν είναι χρήματα. Προσέξτε. Αυτό που θέλουν οι Έλληνες δεν είναι χρήματα. Ούτε δουλειές. Προσέξτε. Θέλουν αξιοπρέπεια. Εδώ τώρα κύριε μου και κύριοι σταματάει η λογική. Διότι για το βαρουφάκι και εφόσον εκφράζει επίσημα το ΣΥΡΙΖΑ για τη διακυβέρνηση της χώρας η εργασία η εργασία, προσέξτε λίγο σας παρακαλώ η εργασία δεν είναι όπλο με το οποίο υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπειά σου δηλαδή αν δεν έχει εργασία και είσαι ένα και σε δανείζουν και σε σιτίζουν λοιπόν μπορείς να έχεις και αξιοπρέπεια σας ρωτάω τώρα εσάς συνάδουν αυτά τα πράγματα θα ακούσετε μία φορά επιτέλους τι λένε τι λένε, με ποια, ποια είναι η λογική αυτών που μας, που μας κυβερνάνε χρόνια τώρα Αυτά λοιπόν, πάει και τα λέει επίσημα, ως σοβαρό πρόσωπο, στα κανάλια. Να, αυτό το έπρεπε στο Bloomberg, έτσι. Ότι οι Έλληνες δεν θέλουν ούτε χρήματα, ούτε εργασία. Θέλουν αξιοπρέπεια. Και σας ξαναλαμβάνω εσάς τώρα, έτσι. Η εργασία δεν είναι ένα από τα όπλα με τα οποία υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπεια σου σε αυτό το πολιτικο-οικονομικό σύστημα το οποίο ζούμε. Διότι, Διαβάστε και στον τοίχο εκεί πέρα Σημειώνει η ομάδα τοίχος Αν υπάρχει στη γη αυτή Κάποιο οικονομοπολιτικό σύστημα Το οποίο δεν χρειάζεται την εργασία Πρέπει ο κύριος Βαρουφάκης να μας το πει πάρα αυτά Δηλαδή να έχεις αξιοπρέπεια Χωρίς να εργάζεσαι Πού Στον καπιταλισμό Στον κομμουνισμό Στη δικτατορία του προλεταριάτου, Το ξέρω εγώ πού Πού ακριβώς. Ποιο είναι αυτό το σύστημα το οποίο, στο οποίο η εργασία δεν είναι όπλο για να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου. Από τις όψιμες κοινωνίες των σπηλαίων όποιοι δεν προσέφεραν κάτι στην ομάδα εκεί η οποία ήταν στα σπήλαια ήταν από τράγο, Μετά αυτός ο μάγκας ανακάλυψε τα μάγια και έγινε μάγος, ο Τεμπέλης δηλαδή και θεούς και να τρώει τσάπα Αλλά λέμε τώρα Δεν πήγαινε για κυνήγη Δεν έκανες Ήσουν δεν... ο παρία της σπηλιάς Ποιο λοιπόν είναι αυτό το σύστημα Το οποίο ο κύριος Βαρουφάκης Γνωρίζει ότι η εργασία Δεν είναι όπλο για την αξιοπρέπεια Σας παρακαλώ λοιπόν Για μία φορά Πρέπει να τους ακούσετε Να ακούσετε τι λένε Να ακούσετε τι λένε να δείτε πού ακουμπίσατε τι ελπίδε σα. Χωρίστε παρακαλώ. Καλό στον οξφορδιανό. Ναι, ναι. Ναι. Α, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Να φτιάξουμε. Να κάνεις, Ναι, ναι. Έλα. Έλα. Το είδε εκείνο. Λοιπόν, που λες ε, Η ευρωπαϊκή οικογένεια. Εάν αυτό το έκτρωμα του τέταρτου Ράιχ που λέγεται Η Ευρώπη ΕΕ, έχει αποφασίσει με την ανθρωπιστική κρίση που ανα... την οικονομική που μετέτρεψε σε ανθρωπιστική ότι ο σιτισμός και τα επιδόματα φτώχεια είναι αξιοπρέπεια. Κυρίες μου και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας ακολουθώντας τις γραμμές αυτής της ΕΕ και του βαρουφάκι της οποιαδήποτε κυβέρνησης των, των οποιαδήποτε, των ιονδήποτε κατακτητών ή κυβερνόντων οι οποίοι πρεσβεύουν τέτοιες λογικές είμαστε άξιοι της μοίρας μας και περνάμε στον έτερο τώρα προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε Μάλιστα από ο ήρωας έγινε και επέτης ο Βαρουφάκη Στην ίδια συνέντευξη στο Bloomberg έλεγε δεν πιστεύω ότι θα μας αφήσει η, Ενωμένη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς λεφτά. Προσέξτε, αυτή είναι η αξιοπρέπεια των κυβερνόντων που έφεραν την αξιοπρέπεια στο λαό. Να γίνονται ζητιάνοι για την... για την επιβίωση μιας χώρας για την αξιοπρέπεια μιας χώρας με ζητιανιά ποια είναι η αξιοπρέπεια τα αφήνουμε αυτό και ερχόμεθα σε έτερο σημαντικό πρόσωπο αυτής της διακυβέρνησης το οποίο ονομάζεται Φλαμπουράρη. είναι ο μέντορας όπως γνωρίζετε του κυρίου Τσίπρα λοιπόν και τα Ταλιμπάν και τα Ταλιμπάν σας είπα αυτόν τον βιογραφικό αν το ανοίξετε το μόνο που θα βρείτε ήταν ότι είναι αντιστασιακή τίποτα άλλο λοιπόν τέλος πάντων ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν πιστεύει ότι ανάμεσα στις αργές που ρίχνει στο τάβλι στο καφενείο όπου μαζεύονταν όταν ήταν το 3% βολεμένοι πάντα έτσι λοιπόν είναι και η πολιτική μιας χώρας, είναι η αξιοπρέπεια μιας χώρας. Ο κύριος Φλαμπουράρης δήλωσε ως εξής, δήλωσε τα εξής με συγχωρείτε αν δεν έχουμε μαζέψει τα λεφτά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα τους πούμε να πάει η ημερομηνία Άρα πίσω δύο-τρει μήνε. Είναι τα ίδια περίπου που είπε και ο Βαρουφάκη. Και σε ρωτάω, κύριε. Ε, ε, Πως σε λένε, Φλαμπουράρη. Ο άνεργο αυτή τη στιγμή που δεν έχει να πληρώσει και θα του κάνει ντούτο δόε, η εφορία και η υπουργό οικονομικών, πώ τη λένε, οι βαλαβάνενα. Και του πει τραβάτε με δύο-τρει μήνε πίσω. Για τον Έλληνα μιλάμε. Θα το κάνετε. Όχι φυσικά. Δηλαδή, τι είναι η πολιτική. Ζαριές στο τάβλι στο καφενείο αν θα φέρουμε εξάρες ασέους ή τα μάτια του φιδιού και ντόρθια ακούστε σας παρακαλώ πρέπει να ακούτε μια φορά τι λένε Ακούνε, ακούει η μειοψηφία όπως σας είπα στην αρχή πρέπει να ακούσει η πλειοψηφία του τι λένε αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι οι οποίοι ότι έφεραν την ελπίδα και την αξιοπρέπεια αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Γονιπετής και ρακένδυτος. Αν δεν έχει μαζέψει τα χρήματα να πληρώσεις κάποια δάνεια τα οποία δεν ξέρεις ποιος τα φόρτωσε, να παρακαλάς τους υποτιθέμενους ετέρου σου και συμμάχους σου να τραβήξουν πίσω τις δόσεις. Είναι πολιτική αυτό. Είναι... Ξαναρωτάω, είναι πολιτική αυτό. Κι όμως κυρία μου και κυρία μου, αυτή είναι... Αυτή είναι η πολιτική τους Αυτά είναι Τα πρόσωπα Τα οποία διαφεντεύουν τι ζωές Και το μέλλον μιας χώρας Και εδώ πρέπει Να κάνουμε μια υποσημείωση Το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ Δεν είναι αυτά που κάνει Και θα κάνει εντός ολίγου. λίγου Ή αυτά που έκανε στο παρελθόν Ως χώρος και τα λιμπάν Το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ Είναι η απαξίωση της αριστερά. θα το διαβάσετε και σε αρθράκι αυτό πιο αναλυτικά κάποιοι καταλαβαίνουν απόλυτα τι θέλω να πω κυρίες μου και κύριοι όλοι καταλάβαμε πια ότι πάμε για τρίτο μνημόνιο δεν χρειάζεται δηλαδή εντάξει δεν θα το λέμε όπως είπαμε μνημόνιο να μην τα κουραστική θα το λέμε ε, κουρκουμπίνι Αφού λοιπόν πάμε για τρίτο κουρκουμπίνι so boys. Αναγκαστικά λοιπόν η κυβέρνηση Θα χρειαστεί δάνειο Διότι έχει τρύπα Και αυτή η κυβέρνηση 30 δι. Κατάλαβες Θα έχει τρύπα 30 δι. Οπότε για να την κλείσει την τρύπα μεγάλε Αυτά δημιουργούν οι εταίροι τρύπε και τα λιμπάν και τα λιμπάν <Συξου> Είναι ε, έτοιμο, έτοιμο είναι στο φούρνο. ψήνεται το τρίτο μνημόνιο Όπως και αν το βαφτίσει η κολυμβίθρα του συλάν που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε και κάτι βασικό. Αυτή τη στιγμή η, η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε, έχουμε και συγκυβερνήτες τη πατριωτική δεξιάς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά έτσι, έχουν χάσει την δεδηλωμένη, να το πούμε έτσι. Διότι πάρα πολύ απλά, προχθές, ο κύριο Τσίπρας Στην κοινοβουλευτική του ομάδα Πως τη λένε εκεί πέρα Τους φώναξε για το αν συμφωνούν με, τα, με τις υπογραφές Και τα Λιμπάν Και προσέξτε με σας παρακαλώ πολύ 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έριξαν την κυβέρνηση Διότι την έριξαν την κυβέρνηση Διαφωνούν λοιπόν με αυτά τα πράγματα Τουτέστιν 162 μαζί με τους πατριώτες δεξιούς του ΑΝΕΛ Έτσι Μείον 30 που διαφωνούν αυτή τη στιγμή. Οριζόντια κάθετα το δήλωσαν. Πού πάμε, κάτω από του 150-151, το οποίο χρειάζεται, την, ε, που χρειάζεται για τη δεδηλωμένη. Ουσιαστικά, η ίδια οι, οι Σεριζέοι ρίξαν την ίδια του την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρακαλώ. Α, αριστερά είναι και αυτό. Αχ, κατάλαβε. Δεν βγάζει, ε. Καλά, παλιά. Ναι. Ναι. Θα τηλεφωνήσουμε, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, παλικάρι μου. Make... Λοιπόν, που λε, Ελινάρα, oh, τι είναι μετάξυ μέσα στον, στα πανηγύρια και στη, στα πώς τα λένε στα οσανά και στα βάγια ρένετε του στη τύπου Βαρουφάκη. Τι η Ελλάδα; Διαβάστε σας παρακαλώ πολύ το, στον τοίχο το Άρθρο η, υπέγραψαν πλήρη υποταγή Ο Βαρουφάκης. Λοιπόν Ο Βαρουφάκης. Την παρασκευή η πέγραψε ουσιαστικά να μην κουρευτεί το χρέος. Ως κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονταν όχι απλά ελάφρυνση του χρέους Αλλά ακόμα και πλήρη διαγραφή του Μουσική Όμως λοιπόν με τη συμφωνία Βαρουφάκη κατάφερε τα εντελώς αντίθετα Έβαλε μία υπογραφούλα για παράταξη Και έληξε το δικαίωμα για κούρεμα του επι... επιβεβλημένου χρέους για να μην σας κουράζω, λοιπόν, μπείτε στον τοίχο, διαβάστε το αρθράκι «Υπέγραψαν πλήρη υποταγή», όπου είναι αναλυτικά όλα. Είναι περιεκτικό, λέει τα γεγονότα, λοιπόν, και δείχνει ε, με ντοκουμέντα ότι ο Βαρουφάκης, υπέγραψε, μαζί με τους άλλους, υπέγραψαν πλήρη υποταγή. Μην ακούτε... Του μπλαμπλάδε που βγαίνουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, αν, αν ήταν πραγματική αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, έπρεπε να ψηφίσει ένα νόμο να εξαφανιστούν όλοι αυτοί που, που γαυγίζουν κάθε μέρα στι τηλεόρασεις. Να εξαφανιστούν, ρε παιδί μου. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή, κυρίε και οι κύριοι, φαντάζομαι ότι ούτε στο δίκτυο αλλά ούτε και έντυπο εφημερίδα υπάρχει να σα ε, παρουσιάζει την πραγματικότητα όχι όπω την καταλαβαίνει, με ντοκουμέντα. Διότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι στο άρθρο της Αυγιανής Διότι για Αυγιανή πρόκειται Το οποίο σου έλεγε τώρα δεν έχουμε μνημόνια και τέτοια Λοιπόν στο μέσο προπαγάνδας είχε την Αυριανή ο Πασόκος Έχει την Αυγιανή ο συριζέος Πρέπει να, να βλέπεις την πραγματικότητα Αυτό κάνουμε στον τοίχο αυτή τη στιγμή Οπότε μπείτε και διαβάστε το Γιατί υπέγραψαν πλήρη υποταγή εκτός των άλλων έτσι Εκτός των άλλων Κυρία μου και κυρία. Μου. Και βέβαια ακούγοντας, προσέξτε, αυτές τις ανεύθυνες δηλώσεις που κάνουν οι καφενόβιοι πολιτικοί Πρόκειται για καφενόβιου πραγματικά πολιτικούς τηλεοπτικούς αστέρες του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα Ακούγοντας λοιπόν τις δηλώσεις τους δεν έμεινε ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, με το αυτόμα ανοιχτό ή ανοιχτό ε, δεν έμεινε κάγγυλο βγήκε η κυρία Λαγκάρτ Λοιπόν Και δήλωσε στις δηλώσεις Βαρουφάκη Ότι αν δεν πληρώσουν τη δόση Θα ζητήσουν παράταση Η κυρία Λαγκάρτ είπε το εξής απλό Λακωνικά Αναβολή πληρωμής Σημαίνει χρεοκοπία Αυτό είπε η κυρία Λαγκάρτ Δηλαδή για σας τους παλιούς να σας θυμίσω Το ότι είναι κάτι σαν Όπως σου φράγιζαν την επιταγή Στην τράπεζα Με καταλαβαίνεις Σου την επιταγή η μεγάλη. Θα σου στείλει τα κόλπα Αναβολή πληρωμής λοιπόν Σημαίνει χρεοκοπία Εδώ δεν είναι πολιτική ούτε τσαμπουκάς ε, Να λες αυτά τα πράγματα Αν θες να κάνεις τσαμπουκά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ή στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Τους λες μάγκες Ούστ μαζέψετε από εδώ Και τέλος Αυτά είναι, είναι Σου λέω λόγια Μεταξύ καφενόβιων Και ζαριών Στο τάβλι και μεταξύ ε, καφέ και λικέρ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε στη, με τη λογική ούτε σε ευνομούμενη χώρα ούτε στον πλανήτη των Ελ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα οπότε λοιπόν μόλι άκουσε ο... και ο Σόιμπλε από το βαρουφάκι ότι αν δεν δώσει τη δόση. Ο, νομίζ, νομίζω ο Βαρουφάκης ότι αν δεν δώσει τη δόση θα κάνουν και άλλη παράταση απάντησε πολύ απάντησε. το ίδιο θέμα ο Σόιμπλε οι συμφωνίες θα πάψουν να ισχύουν αν η Ελλάδα τις παραβιάσει τους επόμενους μήνες και το επόμενο πακέτο στήριξης δεν θα υπάρξει παρακαλώ Μπράβο Σωστό. Σωστό! Έτσι Ναι Ναι Να σε διορθώσω φίλε Δεν είναι σοσιαλιστές Είναι αριστεροί Α, μπράβο Μπράβο, τώρα λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Έτσι, σωστά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό είπα στο φίλο εδώ, ο οποίος μου έκανε σημαντικέ παρατηρήσει και μου είπε κάποια στιγμή ότι είναι σοσιαλιστέ. Όχι, μου λέει, προσέξτε, προσέξτε. Όχι, μου λέει, αριστεροί είναι αυτοί που έχουν αφήσει τα κοκαλά του στη Μακρόνισο και αλλού. Προσέξτε τι σα είπα στην αρχή. Το μεγαλύτερο έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ Είναι ότι απαξιώνει την αριστερά Κατάλαβες Είναι ότι απαξιώνει την αριστερά Βέβαια για όλα τα άλλα φυσικά Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Ότι ξαπλωμένοι στα ανάκλητρα Μεταξύ άκρα του Ίνου και τα λιμάν αμπελοφιλοσοφούνε. Εδώ όμως πρόκειται για ζωές Πρόκειται για τη διακυβέρνηση μιας χώρας Δεν πρόκειται ούτε για αμπελοφιλο... αμπελοφιλοσοφία Ούτε για, για τίποτα Κατάλαβε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι υπάρχει, υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν νέοι οποίοι πρέπει να ζήσουν Υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια, υπάρχουν σύνορα κα... Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή με τούτους εδώ <Και> Καλά εντάξει, τους προηγούμενους τους ξέραμε, 50-70 χρόνια <Και> Τούτη εδώ λοιπόν η αριστερά που ήρθε να κυβερνήσει Τι είναι το τελικά αυτή η αριστερά Οπότε λοιπόν μεγάλε τόπος όι θα πάψουν να ισχύουν οι συμφωνίες, αν τις παραβιάσεις τους επόμενους μήνες. Και πρόσεξε, το επόμενο πακέτο στήριξης, εσύ, ξέρω εγώ, το καινούργιο μνημόνιο δηλαδή, το καινούργιο, ξέρω εγώ, το δεν θα υπάρξει. Αυτά σου λένε οι συμμαχοί σου. Και όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος, αν είχαν ίχνος πατριωτισμού ή σοσιαλισμού, όπως τι θέλουν να έχουν μέσα τους, θα τους έλεγαν την επόμενη μέρα Άστε στο διάλορε Φευγάτε από εδώ και θα παλέψουμε μόνοι μας Σωστός Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο Κυρίες μου και κύριοι Ενώ αυτά συμβαίνουν Αυτά συμβαίνουν προσέξτε Αυτά συμβαίνουν ε, με τα παιγνίδια αυτονών και των εταίρων κατακτητών συμμάχων τους τα πραγματικά προβλήματα είναι σε πλήρη ανάπτυξη καθημερινά έτσι η ανεργία αυξάνεται οι ανασφάλιστοι αυξάνονται τα προβλήματα της νεολαίας μεγαλώνουν για να μην επεκταθούμε τα πραγματικά προβλήματα του λαού αυξάνονται ώρα με την ώρα Ώρα με την ώρα μιλάμε Ενώ αυτοί δουλεύουν υπογείως Υπογείως αυτή η αριστερή που σας μιλάω Για την ολοκληρωτική παράδοση της χώρας Ο, ο Τσίπρας όπως ξέρετε Πήγε και βρήκε το, το Μίκη το Θεοδωράκι Και του είπε εσύ είσου ένα Και κάτι τέτοιο και χρειάζεται τακτική Ελιγμών και τέτοια Ο Τσίπρας τώρα κάνει ελιγμούς ναι, με, το... με τον άλλον του... Πώς το, λένε, το Βούρτσι, το Βούτσι, Καλά σου κάνει, σου κάνει ελιγμό ο βούτσις Να πέσεις κάτω ρε παιδί μου Οπότε λοιπόν έκανε παρέμβαση ο Μίγκης ο Θεοδωράκης Διότι φαίνεται ότι δεν πίστηκε από τους ελιγμούς Του στρατηγού Τσίπρα Λοιπόν και Ορίστε Καλώς τον ναι. εγώ Καλώς τον Σωστός Κανένα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα θα έτσι, σωστά, σωστά. Oh, Τι να κάνουμε oh, Δεν υπάρχει τίποτα oh, Τελείωσαν όλα όπως το λες oh, Να σε καλά Όπως το λες φίλοι Βαγγέλη wow. Θα ακούνε αριστερό και θα κόβουν λάσπη όλοι Αλλά δεν είναι μόνο Είναι διπλό το έγκλημα έτσι Είναι και το, το ανάχωμα το Που λειτουργήσε ως ανάχωμα Δεύτερη φορά εκ, εκλεγόμενος ω κυβέρνηση Και την πρώτη Με τους τότε αγαναχτισμένους και το... η εξαγωγή επανάσταση την οποία θα κάνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό τον χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Μην κοιτά που είπε ο άλλο ότι θα κάνουν προβοκάτσια λέει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη, γιατί να του κάνουν προβοκάτσια. Φυσικά και θα τον ρίξουν με προβοκάτσια, ό,τι ώρα θέλουν τον ρίχνουν με προβοκάτσια. Αλλά αυτή τη στιγμή να τον κάνουν. Γιατί. Μια χαρά ανάχωμα είναι, ο λαό είναι ήσυχο, τρέφεται με ελπίδα. Εξαγωγή επανάσταση κάνει με του ποντέμου και κάτι άλλο και στην Ευρώπη γιατί να τον ρίξουν αυτή τη στιγμή. Η χώρα ξεπουλιέται από άκρη σε άκρη με το κουμέντα τώρα, δεν μιλάμε με, με, πώς το λένε, εξωγήινους. Με το κουμέντα ξεπουλιέται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε από άκρη σε άκρη. Οπότε, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό το θέμα για το Μίκη. Δεν μπίστηκε από τους ελιγμούς του στρατηγού Τσίπρα, λοιπόν, τόσο του είπε. Και... Χαιρετίζει τη, τη συγκέντρωση που θα γίνει στο Σύνταγμα την Παρασκευή από το Κουκουέ. Κατά τη κυβερνητική πολιτική. Αλλά εντάξει Εντάξει δεν λέω λοιπόν. Και έστειλε και μια επιστολή Λοιπόν χαιρετίζω τη συγκέντρωση όπως είπαμε Και λέει το εξής τώρα Προσέξτε Επειδή αυτοί ξέρεις όλοι έχουν και τα κονέ τους Μην νομίζει. Λοιπόν να δώσουμε λίγο σημασία Λέει οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι αν και πέρασε ένας μήνας από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την πλειοψηφία στη Βουλή της Αριστεράς, γενικά, στη χώρα, στη χώρα μας, εξακολουθούν να ισχύουν οι παρακάτω προ, προδοτικές δεσμεύσεις. Προσέξτε! Πρώτον, η παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας στους ξένους. Δεύτερον, η καθολική δέσμευση της δημόσια περιουσίας της χώρας. Και τρίτον, η απαγόρευση τη άσκηση εθνική οικονομική εξωτερική πολιτική. Καταλαβαίνετε, πέρασε ένα μήνα και. Έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτά. Τι σε ο ΣΥΡΙΖΑ, Τι σε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνα τώρα, Ελπίδα και μπουκώνει του συνδικαλιστές του πρώην Πασοκολύσταρχου όπω και αν ήταν, με καινούργια επιδόματα και τάζει Η προσλήψη του δημόσιο. Έκανε κάτι άλλο. Αυτέ οι προδοτικέ δεσμεύσεις φυσικά και ισχύουν φυσικά και ισχύουν λοιπόν αυτά είπε ο Μίκης διότι δεν πίστηκε από τον στρατηγό Τσίπρα <laughs> <laughs> λοιπόν που κάνει ελιγμούς για τον καλό σου μεγάλε πάντα και για το καλό της χώρας για την εθνική αξιοπρέπεια πάντα Εδώ εντωπίστηκε εντωπίστηκε Αλέξης νέο παιδί είναι έχει και αυτό τα social media του Παίζει στο, στο Twitter, γιατί να μην παίξει εξάλλου, λοιπόν, wow. και στο Facebook Και γράφει, λοιπόν, στο ημερολόγιο των δύο μηνών που θα κρατήσει μεταξύ άλλων. Πα, πα, πα, γράφει ο Αλέξης. Να υλοποιήσουμε τη λαϊκή εντολή για άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας, ξεκινώντας το ξύλωμα του καθεστώτος του μνημονίου και των εκπροσώπων του στον κρατικό μηχανισμό. I can like τώρα. Λέξει, like. no. Δεν γίνονται αυτά. Ρε. Ρε, δεν μπορεί να κυβερνήσει χώρα από τα Facebook και απ' τα Twitter. Αυτά τα έκαναν οι μπουμπούκοι Είναι δυνατόν τώρα ο παπαδημίλει αριστερό, άνθρωπο που γέρνει η πλατφόρμα, όχι ο παπαδημίλει, πώς το λουφαζάνη, που γέρνει η πλατφόρμα αριστερά να κάθει να παίζει με τα Twitter και τα τέτοια, όταν αυτή τη στιγμή ή και πριν, όχι και αυτή τη στιγμή, είχε τη δυνατότητα να βγει σε κανάλια εθνική ευέλεια και να τα πει χχήμα. Να τον ακούσει μέχρι και υπέρα ραχούλα Και κάθονται και παίζουν με τα social media Αυτή τη στιγμή Είναι δυνατόν Από που να τους πιάσει να θεωρηθούν ε, ε, Σοβαροί Να βγάζουν selfies σαν τον μπουμπούκο τώρα δεν ξέρει ρε παιδιά Τον μπουμπούκο βορίδες Είναι γνωστή η κατάστασή τους λοιπόν. Αλλά είναι δυνατόν να κάνεις πολιτική από τα φατσαμπούκια τώρα αυτή τη στιγμή Εδώ παιδιά μη μην έχουμε και κανένα πρόβλημα, διότι εντάξει είπαμε αριστερή-αριστερή, χωρί γραβάτα-χωρί γραβάτα, μην χάσουμε και τα προνόμια που, που μα δίνει η μαμά Πατρίδα, που ψήφισαν οι προηγούμενοι. Καταλαβαίνει τώρα, ζήτησαν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ από την κυρία Κωνσταντοπούλου να μην καταργηθεί το βουλευτικό ΙΟΤΑΧΗ, βέβαια, λοιπόν του ΛΙΑΞΟΣ, γιατί πολλοί από αυτού δεν έχουν ιδιωτικό αυτοκίνητο, κρίματα καημένα, είναι μπιτ, δηλαδή άφραγκα. Ναι σου λέω σάλιο δεν έχουν Και πρέπει να κινούνται για τις εργασίες τους Να πηγαίνουν ας πούμε Από το εστιατόριο της Βουλής Για καφές του το στο κολονάκι, Χρειάζεται αυτοκίνητο να. Μην μου πείτε τώρα για βουλευτές επαρχίας Και τέτοια παιδιά Γιατί θα βάλω το σκουσμό και θα αρχίσω Να λέω τα ανίποτα Για τους βουλευτέ επαρχίας Από Εύρω μέχρι Κρήτη Οπότε λοιπόν θα πρέπει να κινούνται για τις εργασίες τους με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Τους βρωμάνε. Ο χθεσινός άπλητος έγινε βουλευτής και τώρα του βρωμάει το μέσο μαζικής συγκοινωνίας. Το μετρό, το λεωφορείο, εκεί που μπαίνει ο ψηφοφόρος του, το τονίζω, ο ψηφοφόρος του, ο ψηφοκουβαλητής του, θέλεις, πες τον όπως θέλεις εσύ. <Κι> Επίσης ζήτησαν... Ε, από την κυρία Κωνσταντοπούλου Να μην καταργήσει τη φύλαξή του. Έναν από τους δύο αστυνομικούς Του χρειάζονται για να τους φυλάει Τι να σε φυλάξει ρε παπάρα Τι να σε φυλάξει Τι, τι, τι θα πάθεις δηλαδή είσαι, είσαι αριστερός, είσαι ψηφισμένος από το λαό Τι about... θα πάθεις που θέλεις Και φρουρά ρε κακομύρι Βρωμάς ξινόγαλο και θέλεις και φρουρά Ακόμα Φταίει εκείνο το κρυάρι που δεν σου έρξε κουτουλιά να σε στείλει στο διάλω να γλιτώσει αυτό ο τόπο από την περπαντισιά σου μου was... Θέλουν φρουρού, δεν γίνεται διαφορετικά. Να στα λέει αυτά, πρόσεξε τώρα. Να στα λέει αυτά κανένα βαφκαλιζόμενο τη γαλάζια ή πράσινη τρόγκα. Ναι, το καταλαβαίνει. Οι άνθρωποι περί άλλων ετύρβαζαν. Να σου λένε όμω αριστεροί άνθρωποι, αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο έγκλημα. Μεγάλε. Διότι αυτό ο βουλευτής, ο, ο αριστερός σήμερα ας πούμε, κατάλαβες Κάποια εποχή θα του λέει θα μιλάς στα παιδιά ας πούμε Για τον Μπελογιάννη ας πούμε, ξέρεις ήταν αριστερός Έλα μου εντάξει κατάλαβες τώρα μεγάλο Ε, κατάλαβες θα Αριστερός τώρα να. Αυτοί λοιπόν αυτά ζητάνε από την κυρία Κωνσταντοπούλου Οι νέοι εθνοπατέρες και σωτήρε Και βέβαια η γνώμη μου είναι ότι όσο περνάει ο καιρό, και το δάχτυλο θα μπαίνει στο μέλι ακόμη περισσότερο Θα δούμε χειρότερα πράγματα Από τους μιξοφόρους Τους ονομάζω μιξοφόρους Πρώτους ε, βουλευτές του Πασόκ Οι οποίοι είχαν τη μίξα στο μουστάκι όταν ε, Είχαν εκλεγεί Και μετά έγινε το γενικό ντου Έτα ε, τα ίδια θα δούμε και τώρα Όσο και τούτοι εδώ η ξεβράκοτι Βάζουν το δάχτυλο στο μέλι Θα δούμε πολλά πράγματα Παρα, Παρακαλώ Πωστίσιε παιδία Εγινε Τι Καλό, καλό Μ' άρεσε ο γάτος οι πασοξίδες μου λέει δεν έμαθαν ποτέ να σκουπίζουν τη μίξα τους απλά ξύρισαν το μουστάκι Μ' άρεσε αυτό, μαγιά μεγάλη yeah. Τούτοι εδώ λοιπόν μεγάλη θα χώσουν το δάχτυλο σου λέω και θα δούμε πράγματα και θάματα Πράματα και θάματα yeah. Κατά η άλλα γραβάτα μας μάρανε Εντάλαβες τώρα, έτσι Έχω. Λείπει, γίνεται ζωή χωρί Μητσοτάκι. Ε, γίνεται. Δεν υπάρχει. Ε, ο σημαίνει ένα όνομα στην πολιτική τη Ελλάδα. <σκυρίζει> Μητσοτάκι, λοιπόν. Προσέξτε τώρα την μεταξύ μεγάλα του έχουν πάρει στο ψηλό. Η, γαλα, η, η γαλάζια Στρούγκα του έχει πάρει στο ψηλό του αριστερού. Έγραψε άρθρο ο Αντριανόπουλο, μήπω είμαι αριστερό, με όλα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδριανόπουλος, προσέξτε. Ο Αντρινόπουλο, γνωστό τώρα, κατασκέβασμα της ε, γαλάζιας Στρούγκα. Λοιπόν. Και βγήκε και ο Μιτσουτάκουλα. Ο Κυριάκο καλέ και είπε: Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει την παράταση Βαρουφάκη όταν έρθει στη Βουλή. Τόνισε δε επιτακτικά ότι η, η επιστολή Βαρουφάκη είναι η αντιγραφή του μνημονίου, ενώ είναι σίγουρο ότι πάμε για τρίτο μνημόνιο. Του πήρε στο, στο ψηλό, σου λέω: Του πήρε στο ψηλό η γαλάζια Στρούγκα. Ο Βορύδη, του πήρε στο ψηλό, δήλωνε προχθέ ότι. Ε, συμφωνώ αν φέρει λέει στη... αυτό που θα φέρει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με χαρά μου θα το ψηφίσω λέει ο Βορύδης τους πήραν στο ψηλό μιλάμε καταλαβαίνεις ποιοι τους πήραν στο ψηλό άνοι άνοι άνοα φασιστοκέφαλα τα οποία ταλάνιζαν τη χώρα 70 χρόνια τους πήραν στο ψηλό μιλάμε αγαπητέ μου και αγαπητή μου παρακαλώ καλώς Α, τι να κάνω, φίλε Πώς να το σου πω, ρε τουλάχιστον, Τουλάχιστος Έλα, να το βγάλουμε παρέα, δεν Να είσαι καλά καλά Αυτό θα κάνω αυτή τη στιγμή Με την ιδέα τη δική σου Να είσαι καλά Μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής εδώ πέρα μην τους λες αριστερά αδερφέ μου, λέει γιατί τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου. Πες τους αλλιώς, πως να τους πω αφού οι ίδιοι αυτό το Και η ιδέα του φίλου τηλεακροατή είναι πολύ καλή. Βρείτε ένα όνομα να τους αποκαλούμε. Βρείτε ένα όνομα να τους αποκαλούμε. Ας πούμε, Ροζ Στρούγκα, λέω εγώ τώρα. Ας. Να βρούμε ένα όνομα να τους αποκαλούμε. Κατάλαβες λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, τι σημαίνει απαξίωση. Καλά να σε τι σημαίνει απαξίωση. Παρακαλώ Ε, ούτε και αυτό μου αρέσει Αριστεριτζίδες, θα το βάλω για ψήφισμα Ναι, ναι, ναι, να σε καλά Λοιπόν, δεν μου αρέσει ρε παιδί μου Ξέρω εγώ, αριστεριτζίδες Κάτι άλλο πρέπει Λοιπόν, κυρία μου και κύριέ μου όπως θα διαβάσατε και θα ενημερωθήκατε οι πρώτες επαναστατικές κινήσεις της ε, ε, συγκυβερνήσεως εκτός από το μπούκωμα των συνδικαλιστών, της ΓΕΝΟΠΔΕΗ και την επαναπρόσληψη στρατιών στο δημόσιο ήταν ότι ε, είπε ο κύριος Παπάς, ο εξαπορήτων του κυρίου, έχουμε και τέτοιους ρε παιδί μου, είμαστε, ότι θα, θα βγάλει σε πληστηριασμό τις τηλεοπτικές Οπότε λοιπόν κύριε αλαφου, Καραφλούζε μου Πώς το λένε Δεν ε, τα δίνει στον πληστηριασμό Θα το δώκουμε στο CNN Στο CNN Θα έρθει το CNN Διότι το CNN Κατάλαβες θέλει την πίτα της Ελλάδας Τη διαφημιστική Ναι ρε παιδί μου Πάντως εκείνο που είναι σίγουρο Λοιπόν Και ήδη υπόθηκε Πριν έρθει για ψήφιση Μπορείς παρακαλώ Έλα Α, μ' αρέσει, αυτό θα το βάλω Ο φίλος μου εδώ, τηλεγροατής Μου λέει Γαλάζια στρούγκα η προηγούμενη Είπα εγώ, ροζ στρούγκα Μου λέει, μήπως μου λέμε Να το κάνουμε, μου λέει πιο ωραίο Να τους πούμε, ροζ Φλαμίγκο. δεν ξέρω, μου άρεσε το ροζ φλαμίνγκο Παρακαλώ Έλα Πάρδαλου! <laughs> Πάρδαλου! <laughs> Έγινε. Μου λέει ένα φίλο εδώ, άλλο έτερος να του λέμε παρδαλού. Ροζ Φλαμίγκο είπε ο προηγούμενο Το δεύτερο φίλο τον. Να τον διορθώσω. Να το κάνουμε λίγο πιο βαρύ, ρε παιδί μου, να το κάνουμε έτσι λατινικό, να του λέμε παρντάλου. Παρντάλου ξέρω που δεν ξέρω, παιδιά έχω μπερδευτεί. Το σίγουρο είναι ένα, ένα παιδιά. Ακούστε τώρα για να δείτε πού, πού καταλήγει η κατάσταση σιγά-σιγά. Πού θα καταλήξει λοιπόν. Παρακαλώ Κατιούσκες ή Κατιούσκες Όχι, οι μπαμπούσκες, οι μπαμπούσκες Πόσο που τους λέμε μπαμπούσκες Μπαμπούσκες Μπαμπούσκες μου λένε σαν ως τηλεκρότη Πες καναλάρχη Ροζ κουκούλα, δεν μ' αρέσει, μ' άρεσε περισσότερο το ροζ φλαμίνγκο που πω φίλος ο άλλος Λοιπόν, μπαμπούσκες Λοιπόν, ξέρω ότι πρέπει να βρούμε όνομα, παιδιά, βοηθάτε Ορίστε. Χωρίστε Πού ήξερε φούρναρι, έχεις εξαφανιστεί Σε πείραξε ρε γαρίφαλο, ρε Για πε. Μακάρι People να πάρω τα καλά, αριθμό. Ναι. Yeah. Yeah, right yeah. uh. <laughs> <laughs> εντάξει, έγινε. <laughs> έγινε, γεια. Έ, ε, ρε φούρνα, αριό φούρνα της λέει να τους λέμε ρε μπάνθηρες. Κάπου θα το βρούμε, παρακαλώ. θα του ονομάζουμε Μου λένε Ρουζ έλα Μου λένε Ρουζ μου λέει να τους λες Ένας φίλος γιατί μας χορεύουν πολύ καν καν Λοιπόν Παρέ να σου πω κάτι τώρα Να δεις πως γίνονται τα πράγματα Επειδή Τα πράγματα Αυτή τώρα σε κάθε θέση είναι τοποθετημένη Βγήκε ο κύριος παπάς Και από τα πρώτα πράγματα που είπε Είπε ότι θα εκπληστηριάσει τι εθνικέ συχνότητε. Οπότε λοιπόν «Δεν θέλεις εσύ καραφλούζε μου να πληρώσεις καλά ο καραφλούζες είναι στο κόλπο». Εντάξει, εδώ ο άνθρωπος <laughs> θέλει να ξηγιάνει το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Προσέξτε όμως, εκείνη η οποία εξεδήλωσε άμεσο ενδιαφέρον, είναι η κυρία Αγγελοπούλου. Η πρώτη λοιπόν που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, η ίδια το δήλωσε, για την απόκτηση τηλεοπτικής συχνότητα, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία που θα βάλουν τα ροζ φλαμίνγκο πως πώς θα το πούμε τώρα λοιπόν το μουλέν ρούζ ξέρω εγώ μόλις, μόλις αυτό εξήγγειλε η η κυρία Αγγελοπούλου έχει και τα φράγκα θα πάει να πλερώσει να πάρει συχνότητα οπότε καναλάρχη μου επειδή με όπως καταλαβαίνεις ετοιμάσου μάλλον μάλλον λέμε ρε παιδί μου τώρα μάλλον χωρίστε Ναι ρε, παιδί. Ρε παιδί μου, δάκ... ε, ναι. ναι, ρε παιδί μου, θα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Να μάρε κακούρια τηλεοκρατία, δώσε 5 φράγκα η γυναίκα για τον προεκλογικό αγώνα Τον Roz Flamingo, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και εντάξει, για μια συχνότητα θα τη δώσουμε τη κοπέλα Ο Βασίλη λοιπόν, ο φίλο μου από την Άωσα, μου λέει καλημέρα, όλοι γνωρίζουν το βαρουφάκι ελάχιστο το βάρναλι. Έλα μου ρε και σύρε Βασίλη, τι το θες του Βάρναλη τώρα και σύρε ρε μου να μου Αμάν να Αμάν, Θα αυξήσουμε το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ για να, πλη... να πληρώσουμε αυτούς που επαναπροσλα... θα επαναπροσλάβουμε Ακούστε, είναι κουβέντες αριστερού αυτές, αυτά, αυτά είπε ο παπάς Είναι αυτό που τα που που λέγαμε τώρα, ο εξαπορήτων του Τσίπρα Καινούριο φρούτο στην πολιτική Εξή και εγώ ο μαλάκας Θα πληρώνουμε το και η κάθε στάνη Θα πληρώνει το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΣ Για να προσλάβουν τους καινούριου στρατούς τους Μεγάλε μου Λιθ... είναι... Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις μεγάλε Παρακαλώ Συμφωνώ έλα Μια... Σωστά μου λέει και γιατί μου λέει, κάθονται μου λέει και σκάνε Να πληρώσει η Γιάννα αγγελοπούλου το ανταποδοτικό Και να τους δώσουν την ΕΡΤ, να της δώσουν την ΕΡΤ Να τελειώνουμε Κατάλαβες μεγάλε Όρμισε η Αριστερή στο... Κατάλαβες θα αυξήσει λέει Θα το αυξήσει το τέλος που πληρώνεις Για την ΕΡΤ Για να πάρουν λέει Για να επαναπροσλάβουν το στρατό τους Την Αυγιανή Μεγάλε θα πήξει την Αυγιανή σε λίγο Παρακαλώ. Ανισλάφο ναι. αδερφέ, Ανισλάφο. Ναι, φιλελέ, φιλελέ. Μην το λε όλο. Δεν το λε όλο, θα σου το λέω εγώ, φιλελέ. Ναι. ναι, έγινε. Έλα. Μην κουράζεσαι, θα σου το λέω εγώ τώρα. Γιατί θα το φιλελέ. Εύθερα και θα λε, φιλελέ. Φιλελέ για να καταλαβαίνω μα. Κατάλαβε μεγάλε. Θα πληρώνει τώρα πάλι. Θα πληρώνει, έλα. Ορίστε. Καλό, καλό στο φιλελέ. Έλα. έλα. Οι μετά. Μετα... Μπράβο, βαρέσει. Όχι, ναι. Σωστά, σωστά. Έλα, καλημέρα. Μου λέει εδώ το χάπατο να πούμε ένα τηλεακουρατή μόνιμο. Πώ λέγανε οι άντρε με τα μαύρα τους, λε η... η... Οι μεταρρυθμιστέ με τα ροζ. Παρακαλώ! Ποιο τσιπρασε, ξεπροβαλέ, οφιλελέ, οφιλέλε. Γεια, γεια, γεια. Τι στεγορέ είναι, Βγείτε με, Βγείτε με, Βγείτε με, Βγείτε ε πες μου για που το βαλε Που πασκαλέ που πασκαλέ Δεν είναι ο Τσίπρας μοναχά Είναι και ο Βάρου φαφαφά φα. Α καλό μ' άρεσε Είναι και ο Βούρτσις με για Βούρτσι Γεια σου φίλε μου στρατούλη Πόσα χρόνια περίμενα να σε δω υπουργό Δικαιώθηκα Δικαιώθηκε ρε παιδί μου ναι, ο Τσίπρα έξεπρόβαλε. Ο φιλελέ, ο φιλελέ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα γίνει επιτυχία αυτό, ρε παιδί. Ποιο Τσίπρα έξεπρόβαλε, ο φιλελέ, ο φιλελέ. Κυρία μου και κυρίε μου, δεν σαλτάραμε λέω τώρα. Σα, καλά με του προηγούμενου. Εδώ μιλάμε, έχουμε, ε, βέβαια, τους προηγούμε, έχουμε σαλτάρι Πρώτη φορά σαλταριστά και αριστερά. Έχουμε σαλτάρι, σου λέω Άκου λέει οι Έλληνε δεν θέλουν εργασία, θέλουν αξιοπρέπεια. Πώς μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα με τη λογική σου, ρε Μεγάλε, Πώς μπορεί να σταθεί. Μετά τη Γερμανία, Μεγάλε και ο Μουσκοβισή είναι έτοιμος να μα δώσει τρίτο πακέτο. Πόσο μα αγαπάνε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ξεχύλισαν από αγάπη, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, του τρέχει αγάπη, ρε παιδιά. Μαζέψτε, ρε παιδιά, του τρέχει από τα παντζάκια η αγάπη. Μεγάλε, ακούστε τώρα. Φτάνουμε στο τέλο. Ακούστε, Ακούστε σας παρακαλώ πολύ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Βαράνη συναγερμή. Βαράνη Σιρίνες. Βαράνη Σιρίνες. Προσέξτε. Προσέξτε. Βαρέστε Σιρίνες. Δεν γίνονται αυτά να τα λένε δεν γίνονται να τα λένε Βαρουφάκης Αυτοί μου ζήτησαν να είναι ασαφές το κείμενο στο Eurogroup για να περάσει από τα κοινοβούλια ακούστε τι είπε ο άνθρωπος τα κοινοβούλια τα ζώα δηλαδή ο ο Βαρουφάκης μαζί με το Eurogroup να θεωρεί ζώα τους λαούς Αυτοί μου ζήτησαν να είναι ασαφές το κείμενο στο Eurogroup για να περάσει από τα κοινοβούλια Είναι δηλώσεις αυτές Δηλαδή, ρε που φτάσαμε ρε, ποιοι μας κυβερνάνε ρε, ρε που, ρε ο ρε που ρε που Παρακαλώ. Έτσι, <Yeah> σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό μεγάλε. Στο σημαίνει ότι όχι απλά δεν ξέρει τι υπέγραψε. Ότι είναι απόλυτα υποτακτικός του Eurogroup. Οι ίδιοι τα δηλώνουν, ρε παλουκάρι μου. Οι ίδιοι τα δηλώνουν, αδερφέ μου. Τι άλλο θα δω, ρε που Τι άλλο θα δω, ρε πουσί μου, τι άλλο θα δω. Τι άλλο θα ακούσω. Έκανε αποκαλύψει. Μίλησε στον Αντένα. Ναι, νούμερο ένα. Και είπε για το Eurogroup, για την ασάφεια της συμφωνίας Λοιπόν, Κατάλαβες μου ζήτησαν να είναι ασαφέ. Δεν ήξερε τι υπέγραψε. Ο ίδιος, ο ήρωά σου μεγάλε Φάτον να τον χαίρεσε Να τους χέρασε όλους Δεν έχεις καταλάβει μέχρι σήμερα Η ζωή περνάει Μεγάλε Ο μικρό κόσμο σου Θα εξατμιστεί Εδώ όμως υπήρχε μια χώρα Υπήρχε μια Ελλάδα Υπήρχε μια αξιοπρέπεια Μες στο μικρό κοσμό σου Μαζί σου θα την πάρεις Μάλιστα κυρία μου και κύριε μου Μάλιστα κυρία μου και κύριε μου Μου ζήτησαν να είναι ασαφέ το Eurogroup Ωραία τι έχουμε να δούμε ακόμη Και τι έχουμε να ακούσουμε Διότι ουσιαστικά δεν ξεκίνησαν τα όργανα μεγάλε Να σας προτρέψω όσου θέλετε Να μπείτε να διαβάσετε Την ανάλυση της ομάδας του τίχου για, το, για τη δήλωση που έκανε ο Βου, Βούρτσης, Ότι θα καταργήσει τον καλλικράτη Παρακαλώ Έρχονται, έρχονται δύσκολες εποχές, δυσκολότερες από τις προηγούμενες. Σας λέω, για να μην κάθομαι να σας τα διαβάζω, μπείτε στον τοίχο, αναζητήστε το θέμα ε, με τον καλικράτη που δήλωσε ο Βούρτσης, ότι ο Βούτσης πως τον λένε, ότι θα καταργηθεί και όποιος διαφωνεί υπάρχουν και σχόλια από κάτω, μπορεί όλοι οι φίλοι γράφουν, θα δείτε και σχολιάζουν τα πάντα δείτε σε τι τραγική τι κάνουνε, δημιουργούν σύνορα εντός της χώρας ο Βούτσις τα παφταχτές, δεν τα πλέω εγώ και είναι αναλυτικό το κόλπο εκεί στον τοίχο, μπείτε και διαβάστε το, διαβάστε το ενημερωθείτε ενημερωθείτε και εδώ είμαστε να τα πούμε και επειδή κυρία μου και κυριέ μου φτάσαμε να αναρωτιόμαστε ποιος Τσίπρα σε ξεπρόβαλε ο Φιλελέ, ο Φιλελέ Ήρθε η ώρα Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Αναλόγου Ήφους και να επιστρέψουμε Να κλείσουμε, ανοίξτε να τα ακούσουμε παρέα Φιλελέ, Φιλελέ πόαι με Αυτό Αυτός που κλαί για ποταμί σε μασουράκια παλιό κοπρί και σιχαμέ. που κλαί, γιατί δε με το τιμίος είναι άθο, σου λέει, κλαί, γιατί πεθαί. <ΧΣΣ> Αυτός που κλαί, για να αγκρί, και υπογείως όταν <ΧΣ> ψοφεί, και κολλάς με, δεν τον έθε. Αρβέ, κι ύστερα τρέχει Κύριε πρώτο δεν είναι κλέμ σε σίμασμέ. Πέντε έξι μη, ένα ψωμί δικαίως έχει ασχέλω με τι κοινωνεί τι χαλασμέ Πέντε έξι να ψωμί, δικαιόσαι γείτο. Βασιλούμε, την κοινού, τι τη καλασμέ. Έτσι είναι φίλε μου, αυτή που κλέ, οι φιλελέ, κυρό λεχλέ. Την κοινούνη την έχουν γραμμή στα αγραφά. Εταλάβε. Αφού καταλαβαίνει λοιπόν, να το τελειώσουμε και εμεί το θέμα και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τις ωραίες παρατηρήσεις, σας. ευχόμενοι να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε. Be... Γεια και χαρά σας. <εκλήλυμα> <μήλυμα> <μήλυμα> <μήλυμα> <μήλυμα> <μήλυμα> <μήλυμα> Σα μόνο η ολάχιστα. Καλή